Καλημέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Αργυροπούλου από το Βλέπω. Σήμερα η εκπομπή που κάνω διαφέρει από αυτές που συνηθίζω να κάνω, τις μουσικού τύπου εκπομπές. Ε, σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα φίλο και προσφάτω συγγραφέα. Είναι συγγραφέας του βιβλίου The Arlequin Parody και άλλες καταστάσεις. Ε, μιλάω για τον Δημήτρη Γκιούλο. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα και από μένα. Τι κάνεις. Καλά. Αγωροξυπημένο. <laughs> πρωί, πρωί Ε, τα είπαμε και πρόσφατα για το βακικών.gr. Να πενέψω και το σπίτι μου, μπες και με πλακώσει. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το βιβλίο σου. Είναι από τι εκδόσει Χαραμάδα. Το κρατώ στα χέρια μου και μιλώντα για το βιβλίο σου, ήθελα να μα πει αρχικά για τον τίτλο. Λέγεται The Arlican Paarodi και άλλε καταστάσει. Πώ προέκυψε ο τίτλο αυτό, Ο τίτλο προέκυψε γιατί το κεντρικό διήγημα είναι μια παροδία Arlican. Αυτό θεώρησε και ο εκδότης και εγώ ότι πρέπει να είναι το κεντρικό όλη τη συλλογή. Τα διηγήματα είναι ανεξάρτητα ε, μεταξύ τους, δεν έχουν κάποιο κοινό τόπο ε, και ε, προέκυψε. Είναι και κάτσι, να το πούμε και αυτό. <συσύν> ναι, ίσως. Σκεφτείκατε δεν... και αυτό. <συσύν> δεν νομίζω ότι είμαστε καλοί στο μάρκετινγκ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Διαβάζω έξω στο, στο εξώφυλλο. Λέει τα δάκρυα που δεν φαίνονται είναι αυτά που πονάνε περισσότερο. Γιατί το έβαλε εκεί μαζί με την εικόνα, να πούμε και για την εικόνα. Είναι πολύ ωραίο σχέδιο. Ποιο το έχει κάνει. Η φωτογραφία. Ε, κάναμε τη μέρα του, που θέλαμε να φτιάξουμε το εξώφυλλο μία φωτογράφηση μαζί με μία φίλη. Το μοντέλο είναι πάλι μία φίλη που προσφέρθηκε εθελοντικά και να την ανταλλάσσεω. Αυτά είναι των κοριτσιών. Ε, το μοντέλο είναι η Νάνση και η, η άλλη φωτογράφος είναι η Κατερίνα. Mm -hmm. Να πούμε συγχαρητήρια στις κοπέλες. Ε, mm -hmm. Και θέλαμε να κάνουμε κάτι ηρωνικό από τη στιγμή που όλο το κόνσεπτ έπρεπε να βγει σαν Άρλικιν. Είναι μια μοιραία κοπέλα η οποία κρατάει ένα κρεμμύδι. Mm -hmm. Και έτσι προέκυψε και το, τα δάκρυα που δεν φαίνονται. Είναι αυτά που πανά είναι περισσότερο. Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό όμω. Δεν μου αρέσει να γενικεύω. Σε κάποιε περιπτώσει μπορεί και να είναι. Ναι, δεν έχει και άδικο. Ανάλογα τι ιστορίε του καθενό κτλ. Μέσα στην αφιέρωση λε σε αυτού που είναι εδώ, αλλά πιο πολύ σε αυτού που λείπουν. Γιατί έτσι, γιατί το αφιερώνει εκεί. Ε, εντάξει, έχεις... οι απουσίε κάποιων ανθρώπων. Τι έχουν στιγματίσει. Πον, πονάνε και Σε όλου μα. Εντάξει, σωστό. Ε, τι ακούσαμε, να πούμε Α... η μουσική επιλογή, να τον τονίσω ότι είναι δική σου σήμερα, οπότε... Ήθελα να φτιάξω με βάση τις ιστορίες ένα τραγούδι που κατά τη γνώμη μου ταιριάζει, όχι απαραίτητα ε, με κάποιο ασθητικό τρόπο, όχι απαραίτητα νοηματικά με την κάθε ιστορία και ξεκινήσαμε με το uprising από news. Ναι, το οποίο το, συνδε... το συνδέει με την ιστορία την πρώτη του βιβλίου. Την ιστορία Χριστουγέννων. Mm -hmm που Είναι μια ιστορία προσωπική εξέγερση. Είναι και βιωματική, θα λέγαμε. Ε, όχι, δεν έχω. Μιλάει για το κάψιμο μια φάτκης. <laughs> δεν έχω κάψει ποτέ φάτκη. Γιατί. <laughs> δεν σου βγήκε. Ούτε καν σε μικρό μέγεθο. Πόσο μάλλον ολο... αυτή που περιγράφει που είναι σε φυσικό μέγεθο κτιρίου. Αλλά ναι, όλοι κάποιε στιγμέ θέλουμε να κάνουμε τι προσωπικέ μα εξεγέρσει. Απέναντι και θα λέγαμε σε ένα σύμβολο για να το πάμε λίγο. Σε νοηματικά σε αυτό που συμβολίζει η ιστορία σου, γιατί να και με τα σύμβολα, γιατί ας πούμε έχουν χάσει την αξία τους, πιστεύει σήμερα. Υπάρχουν σύμβολα τα οποία είναι ακόμα δυνατά και σε αυτά πιστεύουν οι άνθρωποι και υπάρχουν και σύμβολα τα οποία ναι, έχουν χάσει την αξία τους, αλλά γενικά πιστεύω πω τα σύμβολα είναι αλυσίδε και βαρίδια. Mm -hmm. Οπότε σύμφωνα με τη Φάτνη που την γιες, yes, σε καταλάβαμε Μας απελευθερώ <laughs> Πάμε στο νούμερο 2 κομμάτι, το οποίο το συνδέουμε με την ιστορία Τη 2, το βουκολικό και είναι το Είναι το σαν ταιρία από Sublime, είναι μια μπάντα που ξαναδημιουργήθηκε πρόσφατα Είναι καλοκαιρινό και mm -hmm. ταιριάζει με την όλη αίσθηση Ωραία. που αφήνει Και μιλάμε μετά για το βουκολικό, mm -hmm. τα ακούμε τώρα Τελικά ακούσαμε παρανόητα Android από Radiohead, δικό μου το λάθος. Ε, το συνδέει στο συγκεκριμένο κομμάτι με την κρέμα, μια ιστορία που είναι από το βιβλίο. Ας πάμε σε αυτή και επιστρέφουμε μετά στο βουκολικό, εφόσον έγινε αυτή η παρεκτροπή, ας πούμε. Ε, λοιπόν, θα μιλήσουμε για, το, για τα διαφημιστικά διαλύματα του βιβλίου και για την έννοια της διαφήμιση. Ο Δημήτρης έχει ένα εξή τα πώς στους ακροατές αυτή τη στιγμή, ότι ε, έχει εφεύρει Ένα τέχνασμα στο οποίο βάζει μέσα στι ιστορίες διαφημιστικά διαλύματα. Το καταλαβαίνουμε από την μια γιατί είναι απαραίτητα ανεφόσον βρούμε του κατάλληλου χορηγού. Απ' την άλλη, χρειάζονται και οι μικρέ ανάπαυλε ανάμεσα στην ασφιξία των ιστοριών που βιώνουμε και των αδιεξόδων. Ε, θα σε ρωτήσω, επειδή και η κρέμα με αυτή την ιστορία σχετίζεται των διαφημιστικών, πόσο επικίνδυνη καταντάει η διαφήμιση. Βέβαια, εξαρτάται και από το διαφημιζόμενο προϊόν. Καταρχά, να πούμε ότι η ιστορία με Η κρέμα είναι μια προσωπική παράνοια του ήρωα, ο οποίος οδηγείται μέσα και από την πίεση αυτού που ονόμασες διαφήμιση, αλλά όλο αυτό του πράγματος το οποίο τον βαμπαρδίζει καθημερινά ε, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από το ίντερνετ. Ε, και η διαφήμιση παίζει πολύ σημαντικό και επιδραστικό ρόλο στο σήμερα, Ε, για, μέσα σε ένα καπιταλιστικό σύστημα είναι ένα από τα κυρίαρχα ε, όπλα μέσα σε εισεγωγικά πρόωθησης εμπορευμάτων. Mm -hmm. ε, οπότε αν είσαι καλά διαφημιζόμενος σε μια εποχή που οι πληροφορίες τρέχουν ε, με απίστευτους ρυθμούς, κάποιος μπορεί και να σε αγοράσει ε, λόγω έλλειψης χρόνου μόνο και μόνο επειδή σε βλέπει παντού χωρίς απαραίτητα, η ποιότητα που δίνεις να είναι η καλύτερη δυνατή. Σωστά, σωστά. Ε, επομένως, θα λέγαμε ότι έχει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας του, του να πέσει σε παραπληροφόρηση και σε μαζικοποίηση, ας πούμε. Ναι, φυσικά Γιατί μπορεί. έτσι το, το θέτεις κι εσύ κάπως μέσα από την ιστορία. Ε, ναι, να την πατήσεις πολύ εύκολα και ο καθένας μα σίγουρα κάποια στιγμή έχει παθιαστεί Καλά, με κάτι. Σίγουρα, σίγουρα. Ανοιχτά μυαλά, αυτό φταίει. Και τώρα θα περάσουμε στο Sublime Santeria που σας είπαμε πριν και θα μιλήσουμε για το βουκολικό, να πούμε λίγα λόγια όμως για να μην αφήνουμε κενά. Πρόκειται για μια ιστορία, θες να μας εσύ. Ε... Λίγα πράγματα για να μην δίνουμε και... Ε, χωριό ελληνικής επαρχία, μεγάλο υψόμετρο, λίγοι κάτοικοι, δύσκολους χειμώνας, το καλοκαίρι κάποιοι έρχονται από τις μεγάλες πόλεις, ε, το ειδήλιο από τη μία μεριά μόνο, ενός νεαρού βοσκού με, με ένα κορίτσι της πόλης. Διαφορά επιπέδων, να πούμε. Ε, διαφορά κόσμων. Διαφορά κόσμων. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ε, Κυρίως επικεντρώνομαι στην ανάγκη αυτού που είναι κλεισμένος στο μικρό κόσμο του χωριού ε, να έχει επικοινωνία. Το δίνω με ηρωνικό τρόπο βέβαια, mm -hmm. γιατί προκύπτει και μια σχέση με ένα ζώο, θα, όποιος διαβάζει θα το δει. Ε, αλλά αυτό που θέλω να δείξω είναι η ανάγκη για επικοινωνία μέσα σε ένα πολύ κλειστό περιβάλλον. Ωραίες μεταφορές και ευστοχές για τη σημερινή κοινωνία. Σας ακούσουμε λοιπόν το Σαμπλάι Μησαντέρια και να το συνδέσουμε κάπως με αυτές τις εικόνες που μας περιέγραψε ο Δημήτρης. Αυτό ήταν το Σαμπλέμ Και τώρα πάμε στο Διάρλικιν Πάροδ, την ιστορία την ομόνιμη του βιβλίου. Μιλά για σχέσει ατόμων που προέρχονται από αντίθετου κόσμου και βάζει και άλλα πράγματα βέβαια μέσα. Ε, θα σταθώ σε αυτό βασικά, γιατί αποτελεί συχνό φαινόμενο σε αντιστοιχεία με τι σχέσει βέβαια που βιώνουμε όλοι το σήμερα. Ε, εσύ πώ το εμπνεύστηκε, Θέλω να πω, ήταν θέμα δική σου παρατήρηση καθαρά, θέμα βιωματικό είναι κλασικό κλισέ ναι. των ιστοριών Άρλεκιν να υπάρχει κάποιος ευκατάστατος και ε, κάποιος κάποια πιο λαϊκός ναι. και να υπάρχει μεταξύ τους κάποιος <laughs> ναι είναι κλασικό Απλά αυτό που με παραξενεύει στι περισσότερε ιστορίε σου, θα το δούμε και παρακάτω, είναι ότι κάποιοι από του ήρωέ σου και συνήθω οι περισσότεροι οδηγούνται στην αυτοκαταστροφή, δηλαδή δεν υπάρχει και πολύ happy end σε αυτά που διάβασα. Οδηγούνται στην αυτοκαταστροφή, στην αλληλοεξόντωση, με ύπουλα μέσα ή ακόμα και στο θάνατο, αφού πρώτα απαξιώσουν τη ζωή που θέλησαν να ζήσουν και τελικά έζησαν, και εκεί κάπου δημιουργείται και η τραγική ηρωνία τη ύπαρξή του. Έρχονται αντιμέτωποι δηλαδή με αυτό που πραγματικά είναι εκεί και το Ε, γιατί γίνεται όλο αυτό, δηλαδή γιατί να υπάρχει όλη αυτή η εξέλιξη, αυτός ο φαύλος κύκλος της αυτοκαταστροφής ε, και της αντιμετώπισης του εαυτού με, απέναντι στον εαυτό είναι ανθρώπινο καθαρά, δηλαδή είναι η τάση του ανθρώπου αυτή. Έχει μια δόση υπερβολής αν και υπάρχουν αρκετά παραδείγματα εκεί έξω ε. ανθρώπων που το έχουν κάνει, αλλά από εκεί και πέρα ε, νομίζω ότι είναι η φύση του ανθρώπου να αναιρεί και το γύρο του περιβάλλον, αλλά και τον ίδιο. Ναι, έτσι είναι. Εκεί ζωή, αυτό είναι. Μια ανέρεση, μια ανατροπή. Ναι. Ε, ακούμε το μόνιμο για το The Alkin Parody, το έχουμε ταιριάξει. Angus Julia Stone, Draw Σόρτ. Swords και επαναρχόμαστε με περισσότερη συζήτηση. Yeah. Let's not fuck around Cause you are έρθουμε τώρα πάλι να μιλήσουμε για το βιβλίο και για τα τρένα αυτή τη φορά Συχνέ ιστορίες βασικά συχνό μοτίβο είναι το τρένο στο βιβλίο σου σε δύο ιστορίες το συναντήσαμε ε, τι συμβολίζουν τα τρένα για σένα ε, καταρχάς είναι ένα μέσο που με εγωιτεύει με την ύπαρξή του αν και πια την είναι εξαφαγιστής στην Ελλάδα ε, είναι Κάτι που κινείται σε ράγε, δεν αποκλίνει ιδιαίτερα. Και περισσότερο μου αρέσει ο σταθμό των τρένων παρά το τρένο αυτό καθεαυτό. Πια έχει χάσει τη γοητεία του, έχει ναι. πιο σύγχρονο. Το βλέπει σαν εικόνα περισσότερο. Ε, και γενικά, όποιο διαβάζει το βιβλίο, εγώ δηλαδή, είχα την αίσθηση ότι παρακολουθώ ταινία μικρού μήκου σε κάθε ιστορία που διάβαζα. Να πω, εσύ μπορεί να μην το θέλω να το πω, αλλά εγώ θα το πω ότι ασχολήσαμε με τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία, ότι γενικά έχεις μια ανάμειξη σε αυτό το είδο τη τέχνη. Ναι, ακόμα ψάχνω και ψάχνω με, αλλά. Σίγουρα όμω σου έχει δώσει ε... έμπνευση και όθηση. Ε, ναι, έχω δει πάρα πολλέ ταινίε στη ζωή μου. Κάποια στιγμή το έκανα υπερβολικά πολύ, δεν έβγαινα σχεδόν από το σπίτι, αλλά. Ε, ναι. Ε, Λατρεύω το κινηματογράφο, λατρεύω να βλέπω κινηματογράφο. Πια έχω ανακαλύψει ότι μάλλον δεν είμαι τόσο καλό το να σκηνοθετώ ή δεν μου άρεσε. Ε, ναι, και η άλλη μεγάλη μου αγάπη πέρα από το γράψιμο είναι η φωτογραφία. Ε, τώρα είδα και εσύ μπορεί να το ξέρει, το είπα πριν. Είδα ότι ήρθε να φωτογράφω σε μια παράθεση του ΑΚΤ, τώρα που βγήκε. Ε, ναι, έχουμε κάνει με τον Βαγγέλη Παπά, ο οποίο είναι ένα από. Τους τους του ιδιοκτήτε και του υπευθύνου το Act. Act ήδη τρει συνεργασίε για τα χαρικλία 1-2. Mm -hmm. Και τώρα για ένα work in progress που κάνει, γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη η παράσταση, ε, το home alone 0,5. Εγώ τι είδα τι φωτογραφίε και μου άρεσαν και θα σα ευχηθώ καλή επιτυχία. Θε να πούμε τίποτα για την παράσταση, δεν ξέρω αν μπορεί εσύ να μιλήσει γι' αυτό βέβαια. Ε, αν σου επιτρέπετε, μπο... εννοώ δεν σου... Νομίζω να έχουν υπάρχει... πρόβλημα κάποιο πρόβλημα, το πολύ μπορεί να με κατσαβιάσουμε <laughs> Καλά λόγια θα πεις, γιατί ε, Είναι ε, και βασίζεται κυρίως στην ιδέα γιατί κάποιος μένει μόνος του μέσα στο σπίτι και δεν βγαίνει σε σχέση με το τι υπάρχει εκεί έξω ε, και, και τους προσωπικούς του φόβους επίσης. Εκλεισμός θα λέγαμε ας πούμε. Ναι. κάτι που το βλέπουμε και σε μεγάλου δραματουργούς Ναι Ο και Ήλιαμς είναι Μπέκερ. κάτι είναι που βλέπουμε πια νομίζω πολύ συχνά Ο κόσμος φοβάται να έρθει Σε επαφή με άλλους ανθρώπους ναι. Ακόμα και στον δρόμο δεν χαιρετάμε Είναι αυτό που λένε Ότι είναι η εποχή που Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Είναι η μεγαλύτερη Έχουμε πολλούς τρόπους για να επικοινωνούμε Και δεν επικοινωνούμε ουσιαστικά Ναι συμβαίνουν τραγικά πράγματα όπω το να προτιμάς να μιλήσει με κάποιον Μέσα από το facebook Από το Να βγει σε μια πλατεία και να δει αληθινούς ανθρώπου και να μιλήσει μαζί του. Ναι, mm. μια ε, τεχνητή πραγματικότητα, πραγματικά παιχνίδι. Ε, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τρένο φεύγει στις 8. Μια και τα τρένα φεύγουν. Μια και τα τρένα φεύγουν από μια πολύ ωραία διασκευή. Από walkabout σε μια ορχιστρική διασκευή. Mm -hmm. Α το ακούσουμε. Ταξίδεψε το τρένο, μπορώ να πω, μουσικά ε, και στο μυαλό μας βέβαια και τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω για το σύγχρονο θέαμα, επειδή μπήκαμε σε ένα τρένο, πήγαμε, ξέρω, ταξιδέψαμε, είδαμε πράγματα και καταστάσεις Ε, στο βιβλίο, κάνει συχνέ αναφορέ στον κόσμο του θεάματο, των μέσων μαζική ενημέρωση, τη κοσμοπολίτικη κουλτούρα, τη μεσοαστική παρακμή, του ρατσισμού, του αδιεξόδου. Ε, μιλάς για κοινωνικά επιτυχημένου σε εισαγωγικά και αποτυχημένου πάλι σε εισαγωγικά ανθρώπου, έτσι όπω τους ε, χρήζει βέβαια η κοινωνία στην οποία ζούμε. Πώ κρίνει όλο αυτό το, το θέαμα, αυτό που έχει δημιουργηθεί σήμερα, Βιώνουμε και τραγικέ καταστάσει, έτσι. Ε, προσπαθώ. Ε, όλο αυτό το πράγμα το οποίο το προωθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην το στηρίζω με κανένα τρόπο δεν παρακολουθώ τηλεόραση ε, ούτε διαβάζω εφημερίδες τελευταία εκμερώνομαι μόνο από ίντερνετ και ραδιόφωνο κάποιες εκπομπές ε, με αφήνει παντελώς αδιάφορο ε, αυτό το πράγμα είναι ένα Ε, πολύ ωραίο αναρχικό σύνθημα που βλέπετε πολλές φορές υπάρχει σε τείχου ότι το lifestyle είναι μαγικό γιατί μετατρέπει τα μηδενικά σε νούμερα Ναι, μου άρεσε αυτό, το έχεις βάλει και στο βιβλίο ο... Συγγνώμη που σε διακόπτω και μιλάς και για τα κλισέ, τη δύναμη των κλισέ Θα μιλήσουμε παρακατώ, προλάβουμε βέβαια σήμερα ε, Είναι όλα αυτά μέρος του συστήματος ε, Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ κλισέ αλλά είναι η διαστεής μου Ε, τα κλισέ που χρησιμοποιούνται όμω στην καθημερινότητά μα, νομίζω ότι απλά είναι ένας τρόπος για να μην σκεφτόμαστε. Χρησιμοποιούμε έτοιμε λύσει, ξαναζεσταμένα φαγητά, για να μην μπορέσουμε να βρούμε άλλους τρόπους να εκφραστούμε ναι. λεκτικά Μια... και όχι. Νοητική αναπηρία, δηλαδή, θα λέγαμε. μας επιβάλλει. Ναι. Απίστευτο. Ε, το επίπεδο πάει και χαμηλό, δυστυχώ. Δυστυχώ δεν λε τίποτα. Ε, και μια που μιλάμε για ένα, μια κοινωνική πραγματικότητα, αν τη φωτογράφιζε. αν φωτογράφιζες μια συγκεκριμένη στιγμή, μια κίνηση, κάτι, πιστεύεις θα ήταν καλό το αποτέλεσμα? Ε, όχι και ο πρωταγωνιστής της ιστορίας. Ο φωτογράφος είναι ένας άνθρωπος που είναι κλεισμένος μέσα στο σπίτι του και απλά όταν βγαίνει δεν ζει για τον εαυτό του ζει για να φωτογραφίσει τους άλλους και να κλέψει τις δικέ του στιγμές. Νομίζει ότι έτσι θα καταφέρει να ζήσει, αλλά αυτό δεν είναι ζωή, είναι φωτογραφίες. Και το βλέπουμε αυτό, όχι επαραίτητα με φωτογράφους στο σήμερα, με, διάφορα, με διάφορους ανθρώπους οι οποίοι κλέβουν στιγμές των άλλων για να ζήσουν. Είτε αυτό είναι επάγγελμα, είτε είναι κάτι άλλο. Ε, από πάρα πολλοί άνθρωποι που το κάνουν χαίρονται με... Ε, είχε, παίρνει νόημα ότι η ομάδα τους κατέχτησε ένα πρωτάθλημα, Βέβαια. ότι ο αγαπημένος τους ηθοποιός παντρεύτηκε, ε, ότι ο αγαπημένος του ποδοσφαιριστής πήρε μεταγραφή, λες, και είναι κάτι που ζουν οι ίδιοι. Ανθρώπινο, μένει, τραγικό δεν θα πω. Τραγικό. Ναι. Και θα μείνουμε σε αυτό το κλίμα. Πάμε να ακούσουμε μισό ποίημα από προπαγάνδα, να παραδειγματιστούμε. στο θάνατο. Η ευδημονία σα δεν είναι παρά ένα νεκροταφείο. Οποιαδήποτε ρεψίματα των μάτων. Κι εμεί μαλάκε, αντί να κλέμε το διλημνό, γιατί χάθηκε άλλη μια μέρα ζωή. Χαιρόμαστε. Ξέρει γιατί, γιατί η μέρα μα είναι φορτωμένη με οδύνη. Αντί να είναι μια περιπέτεια, μια σύγκρουση με τα όρια τη ελευθερία μα. Και αυτό ονομάζεται ζωή κάνουμε, ρε, αντί να Τι κάνουμε. Τη σέρουμε από εδώ και από εκεί δολοφονώντα. Οργανωμένη κοινωνία. Οργανωμένε ανθρώπινε σχέσει. Μα αφού είναι πώ είναι σχέσει. Σχέση σημαίνει συνάντηση, έκπληξη, γένα, συνέστημα. Πώ να οργανώσει ένα συνέστημα. να μας λοιπόν λίγοι από την ηρεμία σας αφού όπως λέτε την έχουμε ανάγκη να να ησυχάσουμε όλα μοιάζουν με δίνες το χρόνο σε έναν τόπο άκυρο που δεν διαλέξαμε να ζήσουμε διαλέξαμε μόνο να πεθάνουμε πολεμώντας και όλα όσα είπαμε ενδοφλεύει εσοριές χιλιάδες στιγμές για μια ελεύθερη ανάση και όλα όσα θα πούμε μοιάζουν τόσο μακρινά το γιατί το ξέρετε Όλα έχουν υποθεί, δεν ζητιανεύουμε τη μοναξιά μας σε φωνές. Ούτε διαλέγουμε να φωνάζουμε και να μας ακούσετε Δεν μας δρέπεται πια η θλίψη και ευχαρίστος μας πλαγιάζει πάντα ακατάπαυστα με λόγια Για μία και μόνο εικόνα, εκείνη που φοβάστε να δείτε πρώτη Μα να εμείσω μόνο αυτά που ερωτεύεστε τη λογική σα. Αφήνουμε λοιπόν το χρόνο να τρέξει μέχρι να μας κατασπάραξει Ποισό ποιήμα λοιπόν Πόσο εμπνεύστηκες στην ιστορία με τα κλισέ Και το αφήσαμε και μισό Και το αφήσαμε συμπληρώσω. και μισό, μα γι' αυτό το είπα ε, Ήταν καλοκαίρι, ήμουν διακοπές και απλά προέκυψε μέσω μιας συζήτησης για τις φούστες πλισέ Και ε, στο μυαλό μου το πλισέ έγινε εύκολα κλισέ και... Δεν απέχει και πολύ Ναι, και βγήκε απλά, σαν νεράκι. Κλισέ κλισέ Κάνει και ρήμα, έτσι. Γράφω συγκερμικά, δεν το στήνω πιο Ναι Ναι, αυτή είναι και η μαγεία του κάθε συγγραφέα. Να γράφει ελεύθερα και με έμπνευση, μην πιέζεται, μην κλείνεται, ας πούμε. Πρέπει να γράψω. Να σε ρωτήσω, αναφορικά με τα κλεισέ πάλι θέλω να σε ρωτήσω, τελικά είναι μορφή για τις ευσυνείδητες συνειδήσεις, έτσι Είναι μορφή τρομοκρατίας ε, για όλους. Απλά, ναι, οι πιο ευσυνείδητοι και δέστητοι άνθρωποι το νιώθουν περισσότερο και επηρεάζονται και τους ενοχλεί περισσότερο. Την πατάνε εύκολα. Γι' αυτό λέμε όχι, στα κλεισέντε και συνεχίζουμε με τι κομμάτι για να το ταιριάξουμε Είναι με τα κλεισέ μια μπάντα της δεκαετίας του 80 η Dream City Film Club το τραγούδι λέγεται Πόρνο Παραδίσο και περιγράφει μια κοινωνία τρομοκρατίας κάπως οργουελική έτσι προς και συμμόρφους λοιπόν Επανερχόμαστε στην κουβέντα. Α μιλήσουμε για την ιστορία 8-0. Πάλι μιλά για τρένα. Ε, συχνό μοτίβο εξάλλου, το είπαμε και πριν. Αλλά αυτή τη φορά δίνει ραντεβού με τη μοίρα μέσω τρένου. Έχει δώσει συχνά ραντεβού με τη μοίρα. Ε, κάθε φορά που βγαίνω, νομίζω στον δρόμο γιατί είμαι εξαιρετικά απρόσεκτο και <laughs> κάθε μέρα που επιβιώνω, όπω λέει και ο Ρένο Καραλαμπίδη στα φτηνά τσιγάρα, ότι επιβιώνω μάλλον όπω σύμπτωση. Μ' αρέσει αυτό. Μπορεί να μου συμβαίνει και εμένα και να μην το έχω καταλάβει και μόλις το συνειδητοποίησα, μπορώ να σου πω. Μου κάνει καλό τελικά. Ε, αλλά σώθηκες όμως. σε καλά η μοίρα, δηλαδή σου φέρθηκε εντάξει. Ε, ναι. Θα μπορούσε και καλύτερα, αλλά δεν παραπαγγεύε. <laughs> Έτσι. Και πάμε να παίξουμε. «I never said I was deep», να το συνδέσουμε με το τρένο 8.0 και τη μοίρα από Jarvis Cocker. is a two-way street I have been screwing in the back whilst you drive I never said I was Τώρα λίγο το κλίμα, να μιλήσουμε για την ιστορία του αυτόχυρα. Το κλίμα σε αυτή την ιστορία είναι το, ο κοινό τόπο, τα λέγαμε και του σήμερα. Σκέψει πολλέ, τσιγάρα, ποτάμων, αξιά, υπαρξιακό αδιέξοδο, τάσει αυτοκαταστροφή. Τελικά δεν θα πούμε τι έκανε, πώ κατέληξε η ιστορία. Αν και μπορείτε όλοι να μαντέψετε. Εγώ θα σα ρωτήσω για την κατάθλιψη που υφέρπει στι μέρε μα και οδηγεί σε αυτό το φαύλο κύκλο. Τη αυτοκταστροφής γιατί Γιατί έτσι τόσο πολύ άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο ακολουθούμε αυτή τη διαδρομή γιατί το σύστημα και οι κοινωνίες τις οποίες ζούμε είναι δομημένες πάνω ε, στο, στην ισότητα ότι η ευτυχία είναι η με την οικονομική επιτυχία ε, και εξαρτάται και η επιβίωσή σου πάντα από την οικονομική επιτυχία. Και στις εποχές αυτές τις κρίσεις τις οποίες ζούμε, ε, αυτό το πράγμα αυξάνεται και αυξάνεται η κατάθλιψη με εκθετικού ρυθμούς και αυξάνονται και οι αυτοκτονίες σύμφωνα με ό,τι βγαίνει σε έρευνες. Mm -hmm. ε, να ευχηθούμε εμείς να βρούμε τρόπους όλοι. Ναι, παλιά να. ήταν τραγικοί έρωτε. Τους στήλες Ρωμαίος και Ιουλιέτα που οδηγούσαν στην αυτοκτονία. Τώρα, οι άνθρωποι αυτοκτονούν επειδή δεν μπορούν να επιβιώσουν ή ντρέπονται που δεν μπορούν να δουλέψουν. Εγώ θα έλεγα ότι αυτοκτονούν γιατί δεν αντέχουν ψυχολογική επιφόρτιση. Νιώθω ότι όλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ δηλαδή αν φωτογράφιζα, είμαι σίγουρη ότι θα φαινόταν αυτό από τις φωτογραφίες μου. Ε, ε, περίεργα πρόσωπα. Εκφράσει, περίεργε. Σίγουρα και υπάρχει και αρκετό εκρευρισμό εκεί έξω. Το συναντά το δρόμο, αν πα να οδηγήσει, το συναντά τι δημόσιε το... είναι σαν να περιμένει κάποιο να βάλει μια σπίθα. Βαλαιριάνα, να προτείνω. <laughs> το μυστικό είναι. Κάτι πιο βαρύ. Το μυστικό τη ευτυχία είναι ξεχωριστό για τον καθένα μου, είχε πει κάποτε κάποιο. Α το βρουν λοιπόν ο καθένα μόνο του. Και συνεχίζουμε με αντικαταπληκτικά. Παύλος Παύλος Έχει κλείσει όλε και τα Δεν είναι πρώτα. Πρέπει πάλι να αλλάξει κλειδαριά. δρόμο μέσα από τα Maar mas inna ja saste Ik niet, ik je Άντι καταπληκτικά. Ωραίος τίτλος. Ε, να σε ρωτήσω τώρα για την αγάπη. Στο, για, να πάμε στην ιστορία σκέψης για την αγάπη. Λε. Κοινό τόπος βέβαια, αλλά κοινωριτό μάλλον, το μέτρο της αγάπης είναι να αγαπά χωρίς μέτρο. Έχει χαθεί το μέτρο, ε. Σε όλα. Είναι αρνητικό για την αγάπη ε, να ε, χάνετε το μέτρο. Είναι αρνητικό για όλα τα ωραία συναισθήματα να χάνετε το μέτρο. Το μέτρο είναι... Πολύ σημαντικό να υπάρχει. Η αγάπη από μόνη της έχει μία α ή β υπερβολή. Αν χαθεί και το μέτρο στην υπάρχ... στο ήδη υπάρχουν υπερβολικό συνέστημα, ναι. Ε, βέβαια. Γιατί όμως είναι δύσκολο να εκφραστεί. Εγώ αυτό παρατηρώ κιόλα. Είπαμε, είναι προ... έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας. Ψυχολογικά ε, προβλήματα. Ναι, άρα ακόμα και να θες δεν είναι εύκολο. Να μπορείς, ή ακόμα και να μπορεί να το κάνει. Δεν είναι εύκολο ότι ο άλλο θα είναι δεκτικό απέναντί σου. Ναι. Είναι οι παγίδε τη εκθεσή. Είναι έκθεση. Είναι, είναι, τα πάντα. Είναι, είναι έκθεση, είναι φόβο, είναι πολλά. Και μια που μιλάμε για την αγάπη, τι επέλεξε, Μία διασκευή τη Σόφι Χάγκερ στου Νουάρντε Ζήρ το λεβάνουν προχωρά. Εξαιρετικό κομμάτι. Ο άνεμο θα μα φέρει κοντά ναι. κάποια στιγμή. Θα μα μεταφέρει, ξέρω εγώ. Sophie Rangel Je n'ai pas peur de la route Faudrait voir Pour qu'on y goûte des méandres au creux des reins, et Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, La trajectoire de la course, L'instantané de velours, Même s'il ne sert à rien. En de destin, en opposant, on en posant, en qu'est-ce qu'on το λιβάνουμε από και τη Sophie Hanger πάμε να μιλήσουμε να κλείσουμε την εκπομπή σιγά σιγά να μιλήσουμε για την τελευταία ιστορία ε, Θες να μας πεις πώς λέγεται να σου πω πάνω σε αυτό θέλω να σε ρωτήσω Είναι η ιστορία ενός wannabe συγγραφέα <laughs> wannabe ο... writer μια wannabe ζωγράφο. <laughs> Και be. Ναι, και μια κατάσταση ομοιρίας που τους φέρνει κοντά. Τους φέρνει κοντά και τους δείχνει αλήθειες. Ε, θα ήθελα να σε ρωτήσω για τα πρότυπα σε σχέση με αυτή την ε, ιστορία. Ε, βλέπουμε πόσο απομυθοποιείται ένα πρότυπο, την αλωτρία, αλωτρίωση που υφίσταται ο «Wannabe» κάτι, ε, με βάση το πρότυπο βέβαια που έχει, Ε, επιτυχάνει, αλωτριώνεται και μετά απομυθοποιείται. Όλο αυτό το πραγματάκι, αυτό το, αυτό το πλάνο βλέπω εγώ και είναι σκελετός, ας πούμε. Τελικά, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι γιατί η επιτυχία τελικά μεταλλάσσει τον άνθρωπο σε κάτι άλλο, τον αλωτριώνει. Ε, όχι όλου του ανθρώπους απαραίτητα. Σίγουρα. Μ, να μην καταφύγουμε σε απολυτότητες, αλλά από την άλλη, αν δεν έχεις ε, αρκετά ηθικά στηρίγματα, αλλά και Φυσικά κάποιου ανθρώπους δίπλα σου ε, Να σε κρατήσουν Αφήνεσαι Είναι ωραίο πράγμα ε, Υποθέτω όλο αυτό mm -hmm. Και είναι εύκολο Να παρασυρθείς και να Κάνεις λάθη και να χάσεις εσένα Μέσα από αυτό Έτσι είναι ναι έχει να κάνει με τον άνθρωπο Με το χαρακτήρα με τις, ε, με τις τάσεις που έχει Και τις ε, άμυνες Ε, και τελικά επειδή μιλάμε τόση ώρα για ήρωε καρικατούρε, όπως μας λες και εσείς τον επίλογο που, οι οποίοι ψάχνουν μια λύση, μια διέξοδο γιατί κάτι τους λείπει, γιατί ποτέ δεν είμαστε και εμείς πρωταγωνιστές στη δική μας τη ζωή Είναι φτιαγμένο έτσι το παιχνίδι να αναζητάμε πάντα όλοι μας κάτι παραπάνω Σ, σπάνια είμαστε ευτυχισμένοι άλλο, το βρίσκεις τα υλικά αγαθά ένα καινούριο αυτοκίνητο, ένα καινούριο φόρεμα Ε, κάτι τέτοιο. Άλλο πιο ανήσυχο το ψάχνει διαφορετικά. Mm. Ε, και τελικά ναι, είναι φτιαγμένο να μην είμαστε ευτυχισμένοι και να ψάχνουμε. Είναι και η ανθρώπινη φύση, αλλά αυτό είναι ένα παραμορφωτικό καθρέφτη αυτού του πράγματος. Είναι και το αίσθημα του ανικανοποιήτου που πάντα το έχει ο άνθρωπο. Δηλαδή και εκεί να φτάσει θα θέλει να πάει παραπέρα. Ο στόχο συνεχώ μετατίθεται. Είμαστε φτιαγμένοι για ένα τέτοιο πράγμα. Απλά... Είμαστε φτιαγμένοι για να μα βασανίζουμε. Ναι, απλά <laughs> αυτό όμω σήμερα παραμορφώνεται. Καλά, σήμερα ναι, με εκθετικό ρυθμό θα έλεγα. Οπότε κλείνουμε εδώ την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε για το διάρκεια και την πάροντι και άλλε καταστάσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε να μιλήσουμε. Εγώ ευχαριστώ. Να πω και λίγα κομμάτια για το τραγούδι. Είναι. Κατάλληλο για τραγούδι επιλόγου είναι η Envelopes. Το τραγούδι λέγεται Party, party και έτσι. έχει έναν στίχο που παίρνει το τραγούδι της Bonnie Tyler, το Total Eclipse of the Heart και το oh. εκδύνει τελείω <laughs> Κάνει Once upon a time I was falling in love, now I'm only falling apart. Totally fact from the start. <laughs> Κλείνουμε δηλαδή με κάτι... Πώ θα το χαρακτηριστεί αντικό, έτσι. Από την αρχή κάπως τον καθένα κάπως πώς πώς να το πάρει. Κάπω είχαμε ξεκινήσει λάθο Σίγουρα. Και με μια ευχή θα κλείσουμε δική σου. Να τα ξαναπούμε στο μέλλον υπό καλύτερε συνθήκε, γενικά εκεί έξω. Ωραία. Και εγώ σου εύχομαι. Ε, τελικά κλείνω δική μου ευχή, ξέρει. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στο βιβλίο και γενικά να συνεχίζει να δημιουργεί και να σκέφτεσαι έτσι όπω σκέφτεσαι. Καλό Είμαστε. καλοκαίρι. Να είστε καλά κι εσεί που μα ακούσατε. Κλείνουμε με πάρτι.